Πρελό, παιδί, ηλίθιο, αδερφή γυναίκα, πρεζάκια, ζετιάνο, σκυλιάδες οπτο. Τελευταίο, τον τελευταίο, από το πιο κάτω και από τους κάτω. Τον Πάρια τον ακούτε κάθε Παρασκευή στις 8 στο Radio Reboot. Λοιπόν, λοιπόν, καλησπέρα, αγαπητοί ακροατές, φίλοι, φίλες, αδέλφια, αλήτες, πουλιά. Ο Παρίας είναι εδώ, ζωντανά και ακόμη μια Παρασκευή, για την αγαπημένη σας εκπομπή της Δομάδας. Ο Παρίας, όπως λέμε πάντα, επιθυμεί να είναι μια πολιτικοκοινωνική εκπομπή που αναδεικνύει έτσι, ζητήματα, καταστάσεις με θεματικές από την κοινωνία, από αυτά που ζούμε χαλώντας συλλογικότητες, ατομικότητες που έχουν κάνει μια δουλειά πάνω σε αυτά. Ε, σήμερα είναι 6 Μάρτη του Σωτηρίου 2026. Πολλά πράγματα συμβαίνουν στο σώμα του πλανήτη αλλά δεν θα τα αναφέρουμε σήμερα, γιατί μπορεί και να μην υπάρχει πλανήτης, αλλά εντάξει, ε, πέρα από όλα αυτά τα χαριτωμένα με τους πολέμους, με τους νεκρούς παντού και τις τρομερές γεωπολιτικές αναλύσεις, εμείς ήθαμε εδώ για ένα άλλο ζήτημα. Ένα ζήτημα που θα το πούμε σιγά-σιγά, και θα πούμε και ποια είναι η αξία του να το συζητάμε σήμερα. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε, έχουμε ονομάσει μάλλον την εκπομπή, τη θεματική μας, εκτρώσεις, κοινωνική αναπαραγωγή στην Ελλάδα και δομές αλληλοβοήθειας. Μαζί μας έχουμε άτομα από τη συλλογικότητα retraverse που θα μας μιλήσουν για το παραπάνω. Να πούμε ότι υπάρχει στο διαδίκτυο, νομίζω, η εισήγηση από μια εκδήλωση που είχε γίνει και ε, τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη συνέχεια Λοιπόν, καλησπέρα από τις καλεσμένες Καλησπέρα, <laughs> καλησπέρα. Τέλεια, ακούγμαστε μια χαρά νομίζω ε, Πώς θα ξεκινήσουμε, θέλετε να μου πείτε δύο λόγια για τη συλλογικότητα Πότε ξεκίνησε, το λόγο της, για ποιο λόγο μαζευτήκατε ε, Φυσικά ε, λοιπόν, η Retrovers είναι μία σχετικά νέα συλλογικότητα Δημιουργήθηκε το 2021 Μέσα από ένα κάλεσμα που προέκυψε ε, Από την αυτοδιάλυση μίας άλλης συνέλευσης Που δραστηριοποιούνταν στην Αθήνα ε, Τη συνέλευση για την κυκλοφορία των αγώνων ε, Σκία Σκία, ακριβώς ε, Η Retrovers ε, ε, Ακούγομαι Ah. Ναι, ναι, okay. εσύ Η Retrovers είναι μία συλλογικότητα που ακόμη με έναν τρόπο δεν έχει δώσει ένα σαφές στίγμα όσον αφορά ε, το αν είναι μία σφιχτή πολιτική συλλογικότητα ή μία συνέλευση αγώνα κτλ. Ε, σίγουρα κινούμε από το ότι ερχόμαστε στη συνέλευση με τις εμπειρίες μας ως κοινωνικά υποκείμενα, υποτιμημένα, επισφαλώς εργαζόμενα, γυναίκες ε, και τα λοιπά. και όλα αυτά προσπαθούμε κάπως μέσα στη, στη συνέλευση να τα μοιραστούμε, να μοιραστούμε ό,τι μας απασχολεί και την υποτίμηση που βιώνουμε καθημερινά ατομικά, να τη φέρουμε εκεί, να τη συλλογικοποιήσουμε και φυσικά να συζητήσουμε πολιτικά ε, ό,τι μας απασχολεί ως συλλογικό σώμα μέσα στη συνέλευση. Yeah. Κάνετε ανοιχτές συνελεύσεις, ανακοινώνετε κάπου, έχετε social media, mail, κάτι μπορούμε mm -hmm. να σας βρούμε. Η συνέλευση είναι ανοιχτή και γίνεται κάθε πέμπτη στις 8 η ώρα στον χώρο του Άνω Κάτω, στα Πατήσια. Και μπορεί να μας βρει, υπάρχει ένα site που ανεβαίνουν όλο, ανεβαίνει όλο το υλικό της συνέλευση, αλλά έχουμε και μία σελίδα στο Facebook και το Instagram. Σωστά, Σωστά. Ε, ε, ε, Ωραία, πολύ ωραία ε, Θα μου πείτε τι είναι το Ταμείο λοβοήθίας, ε, Αυτό βγήκε μαζί με τη συνέλευση ή ήρθε από κάποια ανάγκη Οκ, ε... okay. ε, μπορώ να ξεκινήσω ωραία. και θα συμπληρωθούμε Τέλεια ε, λοιπόν, το Ταμείο Ελλοβοήθειας της συλλογικότητά μας είναι μια ε, κινηματική υποδομή της συνέλευσης. Ο στόχος ουσιαστικά είναι να καλύψει ε, διάφορες ανάγκες ε, της κοινωνικής αναπαραγωγής, ε, που είτε απασχολούν τα μέλη της συνέλευσης πρωτοπρόσωπα, είτε κόσμο με τον οποίο ερχόμαστε σε επαφή σε εργασιακά περιβάλλοντα, στη γειτονιά ήτε μπορεί να έχουμε κάποια πολιτική, ας πούμε, σχέση με κόσμο πάντων που γνωριζόμαστε. Ε... Ναι. Και μέχρι στιγμής δεν έχει ε, ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας το Ταμείο, το τι ακριβώς θα καλύψει. Παρόλα αυτά έχει κάνει κάποιες δράσεις και έχει καλύψει τα έξοδα είτε μέσω της, του δανεισμού, για παράδειγμα προς μέλη της συνέλευσης που μπορεί μια περίοδο να ε, είχαν μείνει άνεργα, να ε, είχαν αργήσει να πληρωθούν κτλ και, τα και να, να έπρεπε να καλύψουν τα βασικά τους έξοδα είτε με την κάλυψη συγκεκριμένων δικαστικών εξόδων προς μέλη της συνέλευσης και όχι μόνο. Ε, ταυτόχρονα έχουν καλυφθεί και έξοδα ε, που σχετίζονται με τα πρόστιμα που δίνονται από τον ΔΔΕ. Είναι ένα ζήτημα που τρέχει το τελευταίο καιρό γενικότερα η συνέλευση. Ε, καθώς έχει παρατηρηθεί και σε κόσμο που έρχεται σε επαφή με τη δική μας ομάδα και γενικότερα με τη γειτονιά ε, των ε, πατησίων ε, το να δίνονται πρόστιμα για ρευματοκλοπή η οποία δεν ισχύει ε, και μέσα από τον αγώνα που έχει γίνει για να αναγδυχθεί αυτό το ζήτημα ταυτόχρονα υπάρχει και ένα κόστος αρκετά μεγάλο για να πληρωθούν κάποια πρόστιμα οπότε σίγουρα έχουμε συμβάλει και σε αυτό ε, ταυτόχρονα έχουν γίνει κάποιες δράσεις για να μαζευτούν κάποια χρήματα για μια οικογένεια από την Παλαιστίνη πριν κάποιο καιρό. Ε, και σίγουρα ένα πράγμα το οποίο ε, και χρηματοδοτήσαμε, βοηθήσαμε οικονομικά ε, και αναδείξαμε μέσα από αυτή την εκδήλωση που κάναμε... και που αφορά την σημερινή παρουσίαση... είναι το ότι δώσαμε κάποια χρήματα για τη διεξαγωγή μιας έκτρωσης... και καλύψαμε τα, ένα κομμάτι των εξόδων. Ε, αυτά μάλλον για το ταμείο προς το παρόν. Σε καλύψαμε. Οκ, okay, ναι, καλύφθηκα. Okay, να προχωρήσουμε τώρα και να κάνω έτσι μια γενική ερώτηση που δεν είναι στασός, δεν ξέρω κατά πώς έχετε διαβάσει Είναι σήμερα σημαντικό να συλλογικοποιούμε όλα αυτά που συζητάτε Δηλαδή γιατί είναι σημαντικό αυτό Σε μια περίοδο που λανσάρει το τομικισμός και okay, ο καθένα την πάρτι του, καριέρα και αυτά για ποιο λόγο πιστεύετε εσείς ότι πρέπει να είστε εκεί και να βοηθήσετε με ηθικό, οικονομικό και οποιοδήποτε τρόπο και να μην αφήσετε τους εθνικούς ευεργέτες που φτιάχνουν νοσοκομεία, σχολεία και αυτά. Ε, λοιπόν, ε, θεωρούμε ότι οι ζητήματα τα οποία αφορούν την υποτίμησή μας... Ε, Τη φτώχεια τέλο τη την, την, την απαξίωση με έναν τρόπο... της πρόσβασής μας σε δομές υγείας, της περιφράξης... τη μη εύκολη πρόσβασή μας στο δημοσιο χώρο κτλ. Ε, θεωρούμε ότι, τα, ότι όλα αυτά βασικά είναι κοινωνικά φαινόμενα... και δεν είναι ατομικά προβλήματα. Συνήθως όλες αυτές οι δυσκολίες ε, περιβάλλονται με ένα έως και στίγμα ντροπής, ας πούμε... ότι δεν τα βγάζεις πέρα, ότι μετράς, ας πούμε... τι έχει μείνει για τον Νίκη, τι μένει στο τέλος του μισθού κτλ. Ε, εμείς αυτό το πράγμα θέλουμε να το πολιτικοποιήσουμε ουσιαστικά... και να το συλλογικοποιήσουμε ως βίωμα... Ε, να αναδείξουμε ουσιαστικά ότι αυτό το πράγμα δεν είναι ατομικό πρόβλημα και ο τρόπος ας πούμε είναι να δουλέψεις παραπάνω, να γίνεις καριερίστρια ε, για να προσπαθήσεις να επιβιώσεις ας πούμε. Αλλά ότι είναι κοινωνικό φαινόμενο και ότι είμαστε όλες α πούμε και όλα κάπως σε μία κοινή συνθήκη υποτίμησης και θέλουμε να διερευνήσουμε ε, τόσο θεωρητικά αλλά και έμπρακτα ας πούμε ε, υλικά του τρόπους με τους οποίους μπορούμε ε, να σταθούμε η μία δίπλα στην άλλη ε, Αυτό θα έλεγα δηλαδή το γιατί η πολιτικοποίηση της συνθήκης μας και η συλλογικοποίησή της μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες Οκ okay. Ε, ωραία. Γιατί είναι σημαντικό να μιλήσετε το 2026 για τι εκτρώσεις στην κοινωνική αναπαραγωγική της δομές αλληλοβοήθειας. Ε, ωραία. Αρχικά να πούμε ότι όντως μπορεί σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που θεωρητικά οι εκτρώσεις είναι νόμιμες και παρέχονται δωρεάν θα έμοιεζε παράδοξο ίσως το να συζητάμε ξανά για αυτό το ζήτημα. Ε, ταυτόχρονα μέσα από την ενασχόλησή μας έχουμε καταλάβει ότι δεν είναι ακριβώς τα πράγματα έτσι Δηλαδή ούτε είναι, μπορεί να είναι νόμιμες οι εκτρώσεις Αλλά σίγουρα έχουν ε, πολύ μεγάλους περιορισμούς ε, πο, ε, Πολλαπλούς περιορισμούς Δηλαδή ε, από τη μία φυσικά είναι το, ο ίδιος ο νόμος που έχει και ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο για το ε, μέχρι ποιες εβδομάδες μπορεί να κάνεις έκτρωση επομένως αυτό το όριο με έναν τρόπο καθορίζει και τον χρόνο που ε, έχεις για να μπορέσεις να το καταλάβεις και να επιχειρήσεις να έχεις πρόσβαση στην ε, παροχή αυτή η οποία είναι δημόσια και δωρεάν ε, στα νοσοκομεία. Ταυτόχρονα όμως εκεί πέρα δημιουργείται ένα βασικό πρόβλημα που είναι ότι ακριβώς επειδή το σύστημα υγείας είναι τρομερά υποτιμημένο. Ε, η, είναι πολύ δύσκολο να βρεις ραντεβού ε, όχι μόνο για να, να κάνεις μια έκτρωση Αλλά ε, ακόμη και για ε, περισσότερο ή, ή λιγότερο ε, απλές διαδικασίες Επομένως, σίγουρα είναι αρκετά δύσκολο να φτάσεις να κλείσεις ένα ραντεβού και συχνά όταν καταφέρνεις να κλείσεις το ραντεβού υπάρχουν άλλοι περιορισμοί όπως είναι το ότι είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο με έναν τρόπο η ηθική άρνηση των γιατρών τα τελευταία χρόνια ακόμη πιο έντονα, όχι μόνο γιατρών και νοσηλευτικού ε, και ιατρικού προσωπικού ευρύτερα να αρνείται να διεξάγει έκτρωση για ηθικούς λόγους ε, κάτι το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε ίσως και παραπάνω αλλά που σίγουρα δημιουργεί έναν περιορισμό ακριβώς γιατί είναι πολύ λίγα εν τέλει, τα δημόσια νοσοκομεία στα οποία μπορείς να το κάνεις και σίγουρα ένα ακόμη ζήτημα είναι το πώς, ας πούμε, εν τέλει η έκτρωση είναι πολύ πιο εύκολα προσβάσιμη στον ιδιωτικό τομέα. Ε, φυσικά δίνοντας το αντίστοιχο ποσό για να διεξάγεις αυτή την έκτρωση. Επομένω, βλέπουμε ότι σε ένα καθημερινό πλαίσιο η πρόσβαση ε, στις, ε, στι, στην, στην ιατρική αυτή παροχή είναι με έναν τρόπο περιορισμένη και τα εμπόδια εμφανίζονται πολλαπλά ε, είτε δηλαδή θα είναι η μη δυνατότητα ε, διεξαγωγής στο δημόσιο νοσοκομείο είτε και το οικονομικό κόστος που θα πρέπει να καλύψεις το οποίο δεν είναι δεδομένο για όλα τα άτομα ότι μπορούν να το καλύψουν με μεγάλη ευκολία, ειδικά αν δεν έχουν τα δίκτυα της αλληλοβοήθειας είτε σε πλαίσια συλλογικά, είτε ακόμη και σε οικογενειακά, φιλικά κτλ. Και σίγουρα αυτό που βλέπουμε σε ένα παγκόσμιο ευρύτερο πλαίσιο είναι το ότι τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά το ζήτημα των εκτρώσεων ανακινείται στη δημόσια σφαίρα, ε, με έναν τρόπο ε, που δέχεται επίθεση, τέλο πάντων, όπως είδαμε να συμβαίνει σε ε, πολλές χώρες που μάλιστα απονομιμοποίησαν τις εκτρώσεις, όπως έγινε στην Αμερική πριν ε, μερικά χρόνια, ε, αλλά και στο ελληνικό πλαίσιο, που αναδιαστήματα είναι ένα ζήτημα το οποίο εμφανίζεται στην, ε, στον δημόσιο λόγο, είτε με τις αφίσες που είχαν κυκλοφορήσει πριν μερικά χρόνια για το αγέννητο παιδί, την καθιέρωση μέρας για το το παιδί τις διάφορες δηλώσεις πολιτικών προσώπων όπως και πιο πρόσφατα της Καριστιανού σε σχέση με, τη, με το πώς το ζήτημα των εκτρώσεων πρέπει να τεθεί ξανά υπό διαπραγμάτευση στο κοινοβούλιο ε, και φυσικά αυτό ε, βάζοντάς το ε, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ε, σε, στη διεθνή σφαίρα και το τι επίθεση έχει δεχθεί η, το ζήτημα των εκτρώσεων τα τελευταία χρόνια καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να είναι μικρές φράσεις ή μικρά πραγματάκια, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν ένα κλίμα προ μία συγκεκριμένη πιο συντηρητική κατεύθυνση. Πολύ καλά. Εδώ διακρίνω μία σχέση δυνατή με τη θρησκεία, με την εκκλησία. Το ζήτημα, όπως είπες, εκτός από την Καριστιανού, το είχε ξαναβγεί στον αέρα πάλι με τον Σερβετάλη... Το γνωστό ηθοποιό mm. Πάντρε Κουλούπου, Κουλούπου, Κουλούπου ο οποίος έχει κάνει κι αυτός δηλώσεις για τις γυναίκες έτσι, mm. επειδή είναι λάρτς και μπορεί να εκφράσει ε, τα σώματα αλωνών, έτσι; ε, και φυσικά είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει, όπως είπα πριν έχει ένα θρησκευτικό πρόσημο, γιατί άμα σκεφτούμε και στις υπό, όχι υπό πώς να το πω, διαφορετικές κατευθύνσεις του χριστιανισμού, δηλαδή τις απόψεις των καθολικών, των το προτεσταντών, είναι διαφορετικές και έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα η κάθε θρησκεία σε αυτό. Και φυσικά κάποιος άλλο αποφασίζει για σένα στο τέλο, νομίζω κάπω έτσι καταλήγει όλο αυτό. Ε, δεν ξέρω αν θέλετε να το σχολείασετε ακόμα γιατί θα πούμε και κάποια άλλα πραγματάκια για αυτά και λίγο πιο μετά. Ε, τώρα θα ήθελα και ακόμα ένα πραγματάκι πριν κάνουμε μάλλον το πρώτο break. Θα ήθελα να μου πείτε εάν έχετε κάποιο παράδειγμα ε, ή παραδείγματα που να μας δείχνουν πώς γίνεται συστηματικά η αποκλεισμή των ανθρώπων σε ε, εκτρώσεις π.χ. Αν υπάρχει κάποιο παράδειγμα που μπορείτε έτσι να να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ε, ξεκινάω και συμπληρώνεις. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Σίγουρα ε, είναι αυτό που αναφέρθηκε και προηγουμένως. Δηλαδή ότι ακριβώς επειδή η πρόσβαση στα δημόσια νοσοκομεία είναι πολύ δύσκολη... Ε, και οι άνθρωποι συνήθως που θέλουν να κάνουν έκτρωση εν τέλει πάνε στον ιδιωτικό τομέα, αυτό έχει έναν σαφή περιορισμό, έχει μία τιμή. Ε, αλλά φυσικά για υποκείμενα τα οποία μπορεί να είναι μετανάστρες, ρομνοί γυναίκε, ε, είναι πολύ δύσκολο να ε, έχουν πρόσβαση. Σε, σε αυτό το κόστος πούμε, το οποίο υπάρχει στο ιδιωτικό τομέα, ε, οπότε σίγουρα ένα κομμάτι είναι αυτό. Και ένα άλλο παράδειγμα της μη πρόσβασης είναι το πώς ε, εν τέλει στον, ε, στα δημόσια νοσοκομεία η αντιμετώπιση για τις γυναίκες και τα άτομα με μήτρα που επιλέγουν να κάνουν έκτρωση ε, πολύ συχνά είναι αρκετά άσχημη ακριβώ γιατί θα θεωρείται ε, δεδομένου ότι θα πρέπει αυτά τα άτομα να κρατήσουν το παιδί ότι η μητρότητα είναι το πιο σημαντικό απ' όλα και ότι δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο διαπραγμάτευσης ή διαρώτηση ε, για το τι θέλει αυτό το υποκείμενο να κάνει ε, και με αποκορύφωμα το πώς εντέλιστα σε πάρα πολλά νοσοκομεία και στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε, ειδικά σε μικρότερα νοσο, περιφερειακά νοσοκομεία, όπου όπως αναφέρθηκε και πριν ο συλλευτικό και ιατρικό προσωπικό αρνείται για ηθικούς λόγους να μπει στην διαδικασία της έκτρωσης. Κάτι το οποίο φυσικά, ε, ειδικά αν είσαι στην, σε κάποια μικρότερη επαρχιακή πόλη που μπορεί να έχει μόνο ένα νοσοκομείο, ή αν βρίσκεσαι σε ένα νησί το οποίο θα έχει μόνο ένα νοσοκομείο, σημαίνει ότι θα υπάρχει ένας μεγάλος περιορισμός στο πώς θα καταφέρεις να το κάνεις. OK. Ε, εντάξει, αυτά που λέτε θα μπορούσαν πριν από κάποια χρόνια θα λέγαμε έτσι με χιούμορ αστι... ότι θα σας καίγανε έτσι, που θα πάτε αντίθετα κόντρα ε, σε αυτά που λέει η εκκλησία, η εξουσία γενικότερα ότι δεν υπάρχει αυτοδία στα, σώμα, στα σώματα, σε θα αποφασίσουμε ε, απλά πέρα του, του χιούμορ και του αστείου ε, Τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά τελικά Γιατί πράγματα που νομίζαμε ότι ο μεσαίωνας Γιατί για μεσαίωνα μιλάμε Για ανθρώπους που έχουν, είχαν τέτοιες ιδέες Ποιχοί τους, τους καίγανε, λέγαμε αγωγικά ε, Εάν σήμερα στο 2026 δεν μπορείς όντως να πάρεις αποφάσεις για σένα Για το σώμα και για τη ζωή σου ε, δεν ξέρω για ποιες ελευθερίες μιλάμε σε αυτά... ή μέχρι και, και τα ίδια τα δημόσια νοσοκομεία... όταν ε, υπάρχει εκεί ακόμα και κάποιο στίγμα... δηλαδή αν μπορείς να στιγματιστείς... μέσω του νοσοκομείου σε, πιο, σε τοπικές κοινωνίες... Mm. Ε, αυτά είναι πολύ σημαντικά... και ο κόσμος ε, τα αμελεί... εννοώντας ότι okay, είναι Παρασκευή σήμερα... συμβαίνει αυτό... Ε, ας το ξεπεράσουμε... Ε, Οκ, okay, έχει ενδιαφέρον και όπως πάτε και εσείς είναι ένα ζήτημα το οποίο μπαίνει συνεχώ στην επικαιρότητα και δεν μπαίνει καθόλου τυχαία. Γιατί ξαναλέω η αυτοδιάθεση του σώματος των ανθρώπων για πάρα πολλά ζητήματα έτσι, από, από αυτά που περάσαμε κατά τη διάρκεια του COVID, το τι σκεύασμα θα χρησιμοποιήσει, αν θα γίνει με εντολή του γιατρού, αν όλοι πρέπει να κάνουν το ίδιο, τι πρέπει να ο καθένα, αν θα είναι εντολές από τους ισχυρούς, είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι είναι... χρειάζεται να τα συζητάμε συνεχώ. Ε, άμα δεν έχετε να συμπληρώσετε κάτι θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα, θα ακούσουμε μουσική από εσάς γιατί εσεί παίζετε μουσική σήμερα και θα μου πείτε με ποια πρώτα δύο κομμάτια θα ξεκινήσουμε ε, αν θέλετε να κάνετε κάποια επιλογή. Δεν βλέπω τώρα μέχρι εκεί Α, ah, οκ okay. <laughs> ε, Λοιπόν, θα μπορούσαμε <laughs> εντάξει το, <laughs> την ηλεκτρόγλη να την αφήσουμε που είναι πιο να, ηλεκτρονική yeah. προς το τέλος Να βάλουμε το This is it <laughs> ε, Και το Και θα μας πείτε στο τέλος και για ποιο λόγο θα επιλέξα τα κομμάτια με το που βγούμε πάλι στον αέρα Αν θέλετε να μας πείτε φυσικά Λοιπόν, πάμε για λίγο μουσική και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο saved. Negroes are for working and not precision. singing. Negroes are for working and not for singing. These tools of the herb and the bush and the moon. I am called Ivankoi. These tools of the herb and the moon and the bush. I was only sixteen. I was only sixteen. There will never be such a thing. Επιστρέψαμε. Δεύτερο κομμάτι της εκπομπή Παρίας. Σήμερα συζητάμε για τις εκτρόσεις ε, και για διάφορα άλλα που προκύπτουν στην κουβέντα. Ε, Μία κουβέντα η οποία συνεχώς γυρίζει γύρω από ε, ζητήματα τα οποία θέλοντας και εμείς και εκτός αέρα είδαμε ότι συνεχώς τα βλέπουμε ε, στο, στην, καθ, στο, ε, στην καθημερινότητά μας ε, αλλά πολλές φορές ή ε, τα ξεπερνάμε, δίνουμε την σημασία που χρειάζεται. Έχουμε καλεσμένα δύο άτομα από τη συλλογικότητα Retraverse τα οποία μας βοηθάνε σε αυτή την κουβέντα πάρα πολύ. Και τώρα πώς θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε θα μου, μάλλον θα μου σχολιάσετε κάποιους από τους ηθικούς λόγους ε, που υπάρχει έτσι εχθρική αντιμετώπιση στις γυναίκες ε, που ζητούν έκτρωση. Και αν υπάρχουν ε, υπάρχουν φυσικά ηθικοί λόγοι ακριβώς γιατί ε, το ζήτημα της αναπαραγωγής ε, συνδέεται και με την θρησκεία και φυσικά με την συγκρότηση του έθνους κράτους ε, μέσα στο οποίο η γυναίκα έχει έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο ο οποίος συχνά συνδέεται με την τεκνοποίηση ε, ίσως συχνά και μόνο με την τεκνοποίηση ε, Επομένως ε, το ε, εν τέλει να μην επιλέγεις να κάνεις παιδιά ε, με έναν τρόπο γίνεται ε, θεωρείται ηθικά επιλήψιμο σε μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας αλλά και του ε, θρησκευτικού ή κρατικού πλαίσιου. Ε, ε, ε, θα ήθελα να συμπληρώσω σε αυτό ότι μιλώντας για, για εκτρώσεις ότι συμπεριλαμβάνουμε θα πρέπει και θέλουμε να συμπεριλαμβάνουμε ε, τα άτομα με μήτρα τα οποία πολλές φορές ε, βιώνουν ακόμη μεγαλύτερους αποκλισμούς ε, όσον αφορά την πρόσβασή τους στι συγκεκριμένε υπηρεσίες υγείας ε, και ο κίνδυνος, ας πούμε, μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης... και η άρνηση... Ε, όταν μιλάμε για άρνηση, ας πούμε, του να γίνει μητέρα... Ε, πρέπει να συμπεριλαμβάνει και αυτά στο λόγο και την πρακτική μας. Οκ. Okay. Ε, για πείτε... Ε, είναι τάξικο τελικά το ζήτημα της έκθρωσης. Αν υπάρχουν λεφτά, ε, ξεπερινιούνται όλα τα παραπάνω... γίνονται όλα μαγικά, γίνονται όλα με τιμία... Ε, το ζήτημα της έκτρωσης και της πρόσβασης ε, ε, στην παροχή της ε, έχει ξεκάθαρα και ε, ε, ε, στοιχεία ταξικότητας. Ε, Έχουμε μιλήσει ήδη, αναφερθήκαμε στους περιορισμούς... που υπάρχουν στα δημόσια νοσοκομεία, στις δημόσιες δομές... σε σχέση με την πρόσβαση στις εκτρώσεις... και τις δυσκολίες που προκύπτουν... στο να θελήσεις και να καταφέρεις να κάνεις μια έκτρωση εκεί. Αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα ταξικό διαχωρισμό στα άτομα τα οποία μπορούν έχουν τους υλικού σπόρους να απευθυνθούν κατευθείαν ε, σε μια ιδιωτική κλινική και να έχουν την υπηρεσία όσο νωρίς τη χρειάζονται γιατί ε, έχουν κανονίσει το ιδιωτικό τους ραντεβού έχουν πληρώσει το ανάλογο αντίτιμο ε, και έχουν ας πούμε μια συνολική ε, ε, πώς να το πω Καλή, τέλος πάντων, διεξαγωγή της ε, ιατρικής αυτής παροχής, της έκτρωσης. Ε, στα νοσοκομεία, πολλές φορές καταλήγουν άνθρωποι... οι οποίοι είναι αποκλεισμένοι ε, από τον ιδιωτικό τομέα... Ε, ο οποίος, ε, όπως αναφέραμε, ε, υποχρηματοδοτείται, υποστελεχώνεται είναι πολύ δύσκολο να βρει ραντεβού το ραντεβού αυτό που δεν μπορείς να βρεις έρχεται και πιέζει τα άτομα με μήτρα τα οποία θέλουν να κάνουν την έκτρωση έχοντας νομικό περιθώριο 12 εβδομάδες και φυσικά όπως υπόθηκε υπάρχει και το ζήτημα της άρνησης από μέρου του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού οπότε νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό ε, δεν είναι μόνο φυσικά οι οι μετανάστριες γυναίκες ε, που αποκλείονται από μια πιο ε, καλή μεταχείριση σε σχέση με την έκτρωση Είναι και γυναίκες οι οποίες είναι άνεργε, είναι χαμηλόμιστες, είναι επισφαλώς εργαζόμενες Και μπορεί να μην έχουν τα 600, τα 1000, τα 1500 όσα λεφτά τέλο πάντων ζητάει κάθε κλινική ε, για να αποπερατώσει μια έκτρωση εγώ μόνο θα ήθελα να προσθέσω το ότι πάνω σε αυτό ότι στο ιδιωτικό νοσοκομείο φυσικά δεν είναι ότι εκεί πέρα όλοι οι γιατροί το νοσηλευτικό προσωπικό είναι υπέρ τη έκτρωσης και δεν υπάρχει ένα ηθικό όριο από πλευράς τους... Αλλά ακριβώ επειδή είναι μία εύκολη διαδικασία ιατρική και κερδοφόρα χτίζεται πάνω στην ανάγκη του κόσμου και στο γεγονός όπως έχει αναφερθεί το ότι είναι πολύ δύσκολο να το κάνει σε δημόσιο νοσοκομείο χτίζεται μία τεράστια βιομηχανία μαζικής σχεδόν διεξαγωγής αυτής της διαδικασίας της διαδικασία της έκτρωσης ε, κάτι το οποίο προφανώς ε, έχει και τις το αντίστοιχο κέρδος για τις ε, κλινικές, για τους ε, γυναικολόγους ε, και για το προσωπικό ας πούμε το υπόλοιπο που, συμμετέ, που συμμετέχει στη διαδικασία ε, Επομένως φυσικά και είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι ξεκάθαρα ε, κοινωνικό και ταξικό και φέρει τους αντίστοιχου ε, αποκλισμούς, ανάλογα με την συνθήκη που βρίσκονται τα υποκείμενα. Ε, να ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα. Ε, γιατί πολλές φορές, ε, και το λέω έτσι λόγω και πραγμάτων που έχω ζήσει π.χ., ε, προσωπικά. Γιατί πολλές φορές ε, το να σου πει ε, μία γυναίκα ότι θέλω ή έκανα έκτρωση γύρω από ένα έτσι πεπλο μυστηρίου ότι είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να μαθεστεί ότι μπορεί να στιγματίσει, δεν ξέρω γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό Δυστυχώς έχουμε συνηθίσει να μην μιλάμε για αυτά τα ζητήματα να θεωρούνται ότι είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να είναι πάντα στην ιδιωτική σφαίρα να κλείνονται στο προσωπικό ε, να μην τα εκφράζουμε στον ε, δημόσιο λόγο ε, Κάτι το οποίο φυσικά ε, φέρει με έναν τρόπο Και ένα ιστορικό βάρος της ε, ντροπή που μπορεί να είχε στο παρελθόν Το να πρέπει ε, να κάνεις ε, σεξ εκτός γάμου ε, Και άρα αυτό το πράγμα μπορεί να έφερε μια ντροπή Σε ένα πλαίσιο οικογένεια και τα μιλάμε για πολλά χρόνια Πίσω, αλλά με έναν τρόπο ακόμη και αν έχουν αλλάξει οι εποχές και η έκτρωση είναι νομιμοποιημένη ήδη σχεδόν 50 χρόνια στην Ελλάδα και σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες περίπου την ίδια ίσως λίγο νωρίτερα νομιμοποιήθηκαν ε, παρά το ότι έχουν, έχει περάσει σχεδόν μισό αιώνα όλα τα ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με την αναπαραγωγή ε, όχι μόνο η έκτρωση και, και άλλα ζητήματα, ε, κλείνονται στο εσωτερικό ε, και περιβάλλονται με έναν τρόπο, με ένα πέπλο ε, εσωστρέφεια και ντροπής. Και φυσικά αυτό δεν είναι ότι συμβαίνει μόνο σε κύκλους ή που μπορεί να είναι περισσότερο συντηρητικοί. Νομίζω ότι έχουμε και εμείς μία ευθύνη που ίσως δεν τα συζητάμε όσο θα έπρεπε αυτά τα ζητήματα και στους πολιτικούς χώρους και τις διαδικασίες και τους αγώνες τους στους οποίους μπλεκόμαστε ότι αν εν τέλει βάζαμε μπροστά τα προσωπικά αυτά τα ζητήματα που εμπλέκονται με την αναπαραγωγή και με την κοινωνική αναπαραγωγή ευρύτερα θα μπορούσε με έναν τρόπο να ε, έχει γίνει ένα μεγαλύτερο βήμα σε σχέση με την απομυστικοποίηση της έκτρωσης. Ε, συμφωνώ. Mm. <laughs> θα ήθελα να προσθέσω ότι με έναν τρόπο αυτή ήταν και η διαδρομή ε, της συνέλευσής μας και ε, το πώς καταπιαστήκαμε με αυτό το ζήτημα. Δηλαδή ότι υπήρξε ένα βίωμα... Ατομικό, το οποίο άνοιξε ε, μέσα στη συνέλευση, ε, πολιτικοποιήθηκε και επιλέξαμε να το ανοίξουμε δημόσια, να κάνουμε μία εκδήλωση ε, που θα μιλήσουμε για τις εκτρώσεις και θα πούμε ότι εμείς τη ρίξαμε ας πούμε έμπρακτα ε, τη διαδικασία της έκτρωσης. Έγινε ένα διήμερο ε, τον Νοέμβριο σε σχέση με αυτό και προφανώς υπήρχε και το επίδικο της οικονομικής ενίσχυσης ε, του Ταμείου ε, ώστε να καλυφθεί μέρος του αντιτίμου της ε, διαδικασίας τη έκτρωσης. Ε, ε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μένα πούμε, που στέκομαι εδώ και το λέω στο μικρόφωνο ας πούμε, αλλά νομίζω και για την συνέλευση ω συλλογικό σώμα... Ε, νομίζω ότι είναι σε πλήρη ε, σύμπλευση τέλο πάντων... με αυτά που είπαμε στην αρχή σε σχέση με το Ταμείο... σε Κινηματική Δομή Αλληλοβοήθειας... Ε, σε σχέση με το πώς ε, βγάζουμε τέλο πάντων... από το ιδιωτικό, το δημόσιο το προσωπικό μας βίωμα, το ας πούμε από την όποια ντροπή ή ταμπού ε, και απευθυνόμαστε. Θέλουμε να το μοιραστούμε δημόσιο τέλος πάντων γιατί αυτό παράγει ε, και κοινωνικούς συσχετισμούς, νομιμοποίησης, παράγει κοινωνικές σχέσεις ε, και εκεί μάλλον είναι και το, το πολιτικό επίδικο σε σχέση με μια τέτοια κίνηση. Ε, αυτό. Και όλα αυτό παράγει και προτάσει γιατί κάποια τέτοια ζητήματα ε, που πολύ σημαντικά και πολύ, ε, πολύ καλά το ανέφερε πριν από λίγο ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι κάτι ξεκίνησε από τη συνέλευση. Ε, το ότι υπάρχει πρόταση στο, στο ότι ένα τέτοιο ζήτημα συλλογικοποιήθηκε και άνοιξε με όλου αυτού του τρόπου. Πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι αυτά πρέπει τα παραδείγματα να τα κρατάμε πως ένα ζήτημα ανοίγει και πως σε αυτό το ζήτημα υπήρξε μια πρόταση και όχι σαν ζήτημα μόνο αυτό ότι οκ, okay, πάντα σε αυτή την κατεύθυνση να υπάρχει μια πολιτική διαδικασία πίσω από αυτό πάρα πολύ σημαντικό Τώρα... Να πάμε στι επόμενες ερωτήσεις εδώ οι οποίες ε, ε, ήταν πάρα πολύ καλή πάσα που πήρα πριν από την κουβέντα σας και είναι η εξής, ε, πολλές φορές τα παλαιότερα χρόνια ε, από τότε που η επιστήμη άρχισε να κονταροχτυπιέται με τη θρησκεία για το ποιος έχει δίκιο σε διάφορα ζητήματα βλέπαμε ότι η επιστήμη ξεκίνησε να χρησιμοποιεί διάφορους φυσικούς νόμους ε, για να δείξει το δίκιο του ισχυρού, το ότι είναι ζούγκλα πρέπει να είσαι δυνατός, ε, διάφορα πράγματα έτσι κάποιους ε, φυσικούς νόμους, κανόνες και οτιδήποτε για να πει ότι okay, έτσι είναι τα πράγματα, δεν χρειάζεται να, ή κάτω να λένε πολλά ε, στους ε, στους πάνω οκ okay. ε, και σε μια περίοδο που το ίντερνετ φλέγεται από άπειρους ειδικού γιατρούς που σου λένε τι να φας, πώς να κοιμηθείς, τι να κάνεις, όλα αυτά, έτσι, ε, έχουμε και ανθρώπους και γιατρούς, δεν ξέρω αν ισχύει ότι είναι γιατροί όλοι, δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε, οι οποίοι πολλές φορές λένε ότι έχουμε επιστημονικά, δεν μιλάω μόνο για Έλληνες φυσικά, επιστημονικά δεδομένα ότι η γυναίκα όντω. Πρέπει να τεκνοποιήσει στη ζωή της και αυτό θα της κάνει πάρα πολύ καλό και αν δεν το δεχθεί είναι ζήτημα της ψυχικής της υγείας ε, άρα βλέπουμε ότι αυτό η φυσική και κανότηση ότι αυτό είναι φυσικό μια γυναίκα να τεκνοποιήσει και αν δεν γίνει αυτό δεν θα είναι καλό ούτε για την ίδια ούτε για το κοινωνικό πλαίσιο το βλέπετε κάπως αυτό ε, λοιπόν ε... Δεν είναι φυσικό. Είναι φυσικοποιημένο σε ένα βαθμό. Εντάξει, θέλω να πιστεύω ίσως αφελώς ότι έχουμε προχωρήσει λίγο ε, από το ότι ο φυσικός προορισμός, ας πούμε, ε, η φύση της γυναίκας είναι να τεκνοποιήσει και να γίνει μητέρα. Ε, νομίζω ότι ακόμη και με όρους πιο φιλελεύθερους, ε, ότι ε, δεν βρισκόμαστε αποκλειστικά εκεί. Αυτό το θεωρώ θετικό. Ε, παρόλα αυτά, κατάλληπα τέτοιων ε, επιχειρημάτων επιβιώνουν ε, όχι ακριβώς έτσι το σοβαρή εκτουπά, αλλά με διάφορους τρόπους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η σύνδεση, νομίζω, ε, του... Φυσικού, ας πούμε, χρέους της γυναίκας να κάνει παιδιά για να ενισχύσει το έθνος. Ε, χρειαζόμαστε φαντάρους. Ε, ακριβώς. Ε, χρειαζόμαστε φαντάρους, χρειαζόμαστε κάποια να μεγαλώσει τους ε, ε, μελωδικούς φαντάρους, τέλο πάντων. Ε, οπότε, με έναν τρόπο, εκεί πέρα, αυτό το φυσικό καθήκον ε, γίνεται και εθνικό καθήκον ε, για τη γυναίκα ε, και κάπως αυτό βλέπουμε να έχει ανακύψει και τον τελευταίο καιρό και σε σχέση με το δημογραφικό ότι δεν έχουμε ας πούμε ε, δεν γεννιούνται τα παιδιά γιατί δεν γεννιούνται τα παιδιά γιατί οι γυναίκες επιλέγουν να μην κάνουν παιδιά για διάφορους λόγους αναλόγως το πρόσωπο που εκφέρει ας πούμε αυτές ε, οπότε νομίζω ότι υπάρχει, έχει επιβιώσει ας πούμε ε, Αυτή η, η άποψη περί φυσικής, φυσικής κατάληξης, ας πούμε Φυσικής εκπλήρωσης ε, της γυναίκας και του σώματός της ε, Εγώ μόνο θα ήθελα να συμπληρώσω ότι στην πραγματικότητα τα, η φεμινιστική θεωρία και οι αγώνες από το 1960 και μετά στην πραγματικότητα α, αυτό προσπαθούσαν να, να κριτικάρουν ε, δηλαδή να αποσυνδέσουν ε, την ε, γυναίκα και τον ρο, ρόλο της γυναίκας από την ε, φύση ε, το ιδιωτικό την ιδιωτική σφαίρα την οικία τα καθήκοντα που έχουν είτε την οικιακή δηλαδή είτε την, το να κάνουν παιδιά και να αναδείξει ας πούμε ότι όλες οι ταυτότητες στην πραγματικότητα παράγονται κοινωνικά και να προσπαθήσει δηλαδή να αποφυσικοποιήσει την, τον, τη γυναικεία ταυτότητα και τους γυναικείους ρόλους και φυσικά αυτό τα τελευταία χρόνια έχει επεκταθεί και όχι μόνο στις γυναίκες αλλά και σε όλες τις υπόλοιπες έμφυλες ταυτότητες που έχουν αναδειχθεί ε, μ... Αλλά συμφωνώ και εγώ πολύ ότι ακόμη και αν με έναν τρόπο ε, έχει γίνει πολύ μεγάλη δουλειά στο να ξεφύγουμε από αυτό το πράγμα, ταυτόχρονα υπάρχει μια ε, διαρκής ε, στροφή και επαναδιαπραγμάτευση, η οποία τα τελευταία χρόνια ίσως έρχεται έτονα με το ζήτημα του δημογραφικού τοπός ανακύπτει. Ε, και στο πώς, ας πούμε, πρέπει ε, ο ρόλος της γυναίκας είναι όντως να δημιουργήσει ε, σύμφωνα με το κράτος, α πούμε ή την, ε, είτε και την εκκλησία ενίοτε να δημιουργήσει παιδιά, νέους Έλληνες ε, πολίτες, ε, οπλίτες ε, για να πάνε στον στρατό και να ε, κρατάνε τα σύνορά μα. Ε, Δυστυχώς αυτά τα πράγματα αναπαράγονται διαρκώς και σίγουρα και στην συγκυρία που βρισκόμαστε την τωρινή-τωρινή με όλη αυτή την πολεμική συνθήκη γύρω μας, νομίζω ότι θα ανακύπτουν όλο και περισσότερο στον δημόσιο λόγο. Πού είναι το κράτος να δώσει κίνητρα στις γυναίκες. Κάπω έτσι θα τα ακούσουμε προφανώς. Ότι είναι κίνητρο να σου δώσουν έξι μήνες άδεια από τη δουλειά. Ε, γιατί άμα δούμε τι ισχύει σε κάθε, σε κάθε άλλο κράτος. Χωρίς να λέμε ότι υπάρχει καλό και κακό κράτος. Τουλάχιστον στην εκπομπηπαρίας δεν θα ακούσει ποτέ αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε κάποια άλλα κράτη. Ε, σε αυτό που φαντάζονται εδώ οι Greeks τρομερά ότι στη Σκανδιναβία, άμα ε, κάνει παιδί, σκανδιναβικέ χώρες... δύο χρόνια δεν δουλεύει η γυναίκα και είναι εκεί να μεγαλώσει το παιδί... να δημιουργήσει όλη αυτή τη σχέση της μητέρος και του παιδιού, την τρομερή. Ε, και εδώ περιμένουμε το κράτος να δώσει ένα κίνητρο, ένα μπόνους... ένα κουπόνι για παιδικά ρούχα, δεν ξέρω τώρα τι και πώς. Ε, αυτά ακούγονται στο δημόσιο λόγο και όχι τα βαθύτερα ζητήματα... Ε, γιατί είναι πολύ δύσκολο να ακουστεί μέχρι και από, τώρα τι να πω, εναλλακτικά μέχρι, μέχρι και από ριζοσπαστικέ φωνές να το πούμε αυτό γιατί ο κόσμος πολλές φορές πράγματα τα οποία θεωρεί αρκετά ριζοσπαστικά δεν φτάνουν καν κοντά στο να ακουστεί κάτι το οποίο θα διαρρήξει πραγματικά τις, τους σχετισμούς δυνάμεων και εξουσία στην κοινωνία. Ε, να ακουστεί πολλά αυτά που είπατε περί αυτοδιάθεσης, περί επιλογής ε, δεν υπάρχει αυτό είπατε πολύ σωστά ότι είμαστε, πρέπει να είμαστε έτοιμες όχι εσείς να παράγουμε φαντάρους όχι μόνο για τα σύνορά μας για να πολεμήσουμε και σε άλλους πολέμους Αλλον, νο, των, συμμάκων, των συμμάχων μας να κρατήσουμε καθαρά τα νερά μας στο Αιγαίο από του ανθρώπους που προσπαθούν να έρθουν από πολέμους Νομίζω ότι αυτό είναι που κυκλοφορεί έτσι, τουλάχιστον στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα, τα πιο popular. Και πολύ δύσκολα φτάνουν τέτοιε φωνέ πραγμάτων και απόψεων που συζητάμε εδώ σήμερα. Ε, Λοιπόν, είπαμε και για το δημογραφικό, ήταν πάρα πολύ σημαντικό, Γυρασμένοι οι πληθυσμοί, ε, φταίνε οι γυναίκες γι' αυτό, έτσι θα, έχει ακουστεί και θα ακούγεται. Ε, τώρα, ε, τελευταίο, αν και μου το είπατε, είναι η γυναίκα ένα παρογικός μηχανισμός του έθνους. Η, η ίδια, δηλαδή, νομίζω πιο παλιά υπήρξαν και διάφορες, υπήρχε, αν θυμάμαι καλά πριν από πολλά, πολλά, πολλά χρόνια, και μια τρομερή αφίσα η οποία δεν ξέρω καν αν υπάρχει σε κάποιο αρχείο, αλλά μπορούμε να το ψάξουμε. Mm -hmm. Έχει, νομίζω, στα Ιωάννινα υπάρχει ένα αρχείο αφισών το οποίο είναι τεράστιο, ε, το κινηματικό αρχείο Ιωαννίνων, mm -hmm. το οποίο ίσως εκεί βρούμε κάτι. Ε, συμβαίνει μόνο στον ελληνικό χώρο αυτό. Γνωρίζετε πράγματα για άλλες χώρες. Ε, νομίζω ότι το ζήτημα της ε, έκτρωσης, ε, του ρόλου της γυναίκας, των δικαιωμάτων τέλο πάντων, ε, αυτών που, των γυναικών που βάλονται ή ε, προσ, ε, προσπαθούν τέλο πάντων να καταργηθούν κάποια δικαιώματα κεκτημένα, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Ε, ε, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα... Ε, αντίστοιχα υπάρχει Πολωνία, υπάρχει Αρχιτινή, υπάρχει Αμερική ε, και σίγουρα δε, δεν τα καλύπτω όλα. Ε, σχετίζεται με έναν τρόπο νομίζω και με την γενικότερη άνοδο ε, πιο δεξιών κυβερνήσεων σε διάφορα κράτη ε, τα οποία παραδοσιακά τέλο πάντων... Ε, στρέφονται, είναι κομμάτι τέλος πάντων αυτής πιο αντιδραστική ατζέντα και η επίθεση ε, στα δικαιώματα ή στις ελευθερίες όχι μόνο των γυναικών αλλά και άλλων ομάδων ε, που θεωρούνται μιονοτικές ε, και ότι με έναν τρόπο βάλουν τις παραδοσιακές αξίες ε, αναλόγως τώρα το κράτος του, του εκάστοτε έθνους ας πούμε. Υπάρχουν δηλαδή χώρες οι οποίες έχει απαγορευτεί η έκτρωση. Έτσι δεν είναι. Ε, ναι, φυσικά. Τα, σε πολλά μέρη ε, του κόσμου η έκτρωση απαγορεύεται. Αλλά με έναν τρόπο, και αν μπορούμε να μιλήσουμε και για τον δυτικό κόσμο, σίγουρα είναι ένα φαινόμενο που διαρκώς ανακύπτει η προσπάθεια περιορισμού των εκτρώσεων και μάλιστα σε ερισμένες περιπτώσεις τα καταφέρνει, Δηλαδή και με πιο πρόσφατο παράδειγμα του 2022 ανελασστά την ημερομηνία που ανατράπηκε ο νόμος που νομιμοποιούσε τις εκτρώσεις στις ΙΠΑ και δημιούργησε όλη αυτή τη συνθήκη που πλέον εξαρτάται από την κάθε πολιτεία το αν θα ε, μπορεί όχι να ε, ανανομοποιεί ή όχι την ε, διεξαγωγή της έκτρωσης γεγονό που έχει δημιουργήσει μια πολύ δύσκολη συνθήκη για πάρα πολλές γυναίκες ειδικά για ε, ε, γυναίκες που μπορεί να είναι μετανάστριες ε, να προέρχονται από χώρες της Λατινική Αμερικής κτλ και να μην καταφέρνουν να κάνουν έκτρωση στι πολιτείες που μένουν ή να πρέπει να μεταφερθούν σε άλλες πολύ μακρινές. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πράγμα φυσικά επεκτείνεται και μπορεί να επεκταθεί εύκολα και σε άλλα μέρη. Βέβαια, υπάρχουν και παραδείγματα αγώνων ενάντια σε τέτοιου τύπου κινήσεις, όπως έγινε στην Αργεντινή και τη χιλή και στο Μεξικό διάφορα πράγματα και το κίνημα που υπήρχε, ε, πώς λεγόταν, με τα πράσινα, πράσινα μαντήλια. Δεν δε θυμάμαι το... Ε, ε... Δεν είμαι σίγουρη αν είναι το νόσουνα, μεν μένιος. Με ε... Δεν είναι αυτό το Δεν είναι είμαι σίγουρη. Λιγότερη. Έχει να κάνει με τις γυναικοκτονίες. Με τι πρέπει να ήταν αυτό. Ε, αλλά υπάρχουν και παραδείγματα δηλαδή που οι αγώνες των γυναικών και των ε, ε, ατόμων με μήτρα να προσπαθήσουν να διεκδικήσουν και εν τέλει να σταματήσουν αυτή την προσπάθεια περιορισμού των εκτρόσεων ε, και θα θέλουμε να εμπνεόμαστε από αυτά τα παραδείγματα Ωραία όχι ωραία για αυτά που... που ωραία ε, με καλύψατε τουλάχιστον ναι τώρα ε, Νομίζω ότι θα πάμε στο δεύτερο μουσικό διάλειμμα ε, Θα συνεχίσουμε με μουσικές που έχετε επιλέξει Τώρα ε, στην τύχη τα έχω που λέει και το κομμάτι ε, θα Βάλε πάμε... το, το αμπίθιμο τώρα. Ναι, οκ okay. Δεύτερο θα το βάλω γιατί Όχι όχι μια χαρά Ξεκινάμε και βασικά πάμε να ακούσουμε δύο κομμάτια Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο Πάμε για μουσική Σε ελόμενα παιδιά τη νύχτα γίνονται ερπετάδες Βάλσα μένει στο χώμα Το τραγικό γέλιο της γυναίκας Και οι παρανυχίδες τους βρωμίζουν Από το αντίδοτο If I could just go back to the daily club, yeah. They say they take me back. One trip we can make a mistake pressure. One trip we can make a mistake. Mm. One trip we can make a mistake. Pressure. Pressure. Pressure. pressure. My girl what? you for being pregnant? I don't know where her fucking head went. you can me, on to give a fuck about life when you rather take her in the back, race or style That black, black powder in the stack She be like she's 60. like how we treat our own. You said you had your day, and now that truth be told, you ain't used and abused be no more. Confused, fire. Being pregnant, which I think could be next. We all disposable heroes, and these killers come correct. There's a two week left, and you can't pay your rent. Your paycheck says 150 50, my daycare was 60. One trip, we can make a mistake, pressure. One trip, we can make a mistake, hail. One trip, we can make a mistake, pressure, pressure, pressure. pressure. pressure. My girl was fighting for being pregnant I don't know where her fucking head When She thinking me I don't give a fuck about life When he rather take her in the back place to society? How in the stack she be? Like she's 60, like how we treat her old Just said you had your day and now that truth be told You've been used and abused, be no more confused Fire being pregnant which out you could be next we all disposable heroes and these killers come correct cause that's two weeks left and you can't pay your rent your paycheck says 150 my daycare 160 pressure in the like real pieces of rice Struggling for this life like we all are six different degrees you got me begging on my knees I'm begging boss man, please I'm begging for the obvious get off top of us no hierarchy hold me down just say box And there's no more sound And can can't save me now Like she ever could She's been in her position now She's feeling a role This is what we've seen before And I think we can Have a class in society Horizontally Dismantle the power stack Distribute our wealth back So get up, get up It's a stick up, stick up They got us begging on the knees We're begging boss man please I'm begging for that obvious Get off top of us No hierarchy Hold us down. You box the in, and there's no more sound. we can save us now. And it's one trip we can make a mistake. Pressure, one trip we can make a mistake here. One trip we can make a mistake. Pressure, pressure, pressure. And it's drowning dog trauma connection. Make some fucking noise. Μουσικάρες Παρασκευή Βράδυ, ο Παρίας, έχουμε να το λέμε αυτό Επειδή δεν παίζω μουσική, λογικά Επιστρέφουμε στο τρίτο κόμματι της εκπομπής ε, Πάντα με άτομα από το Retroverse μιλάμε Από τη συλλογικότητα Retroverse μιλάμε για τις εκτρώσεις Γιατί Retroverse, σημαίνει κάτι που δεν έχουμε πιάσει Σημαίνει, αλλά θα, θα σας παραπέμψουμε στο site μας Όπως και για τα κείμενα... Τη και τη παρουσίαση του Αμοιόλου Βοήθειας. <laughs> Πολύ ωραία. Ε, πάμε τώρα. Θέλατε κάτι να σημειώσετε από αυτά που συζητήσαμε πιο πριν. Ε, νομίζω μας ε, διέφυγε κάτι από τις ερωτήσεις που είχα έτοιμάσει κι εγώ. Ε, το οποίο ήταν... Ε, δύο σημεία, νομίζω, ε, mm. που έτσι μέσα στην κουβέντα ίσως παραλείψαμε να τα πούμε... Ε, το ένα αφορά την κουβέντα που κάναμε σε σχέση με το στίγμα και την τροπή ε, και, τα λοιπά, έτσι και το κλίμα στα νοσοκομεία, την ηθική άρνηση και τα λοιπά. Ε, έχει ενδιαφέρον το ότι ενώ ρε παιδί μου κάπως προετοιμάζαμε την εκδήλωση κάπως ε, μοιραστήκαμε εμπειρίες ψάξαμε κάποια πράγματα κτλ. Ε, διαπιστώσαμε ότι ε, πολλές φορές ακόμη και όταν τέλος πάντων ένα άτομο φτάνει να κάνει την έκτρωση πολλές φορές ε, αυτό δεν καταγράφεται επίσημα ιατρικά ε, ως διακοπή κύησης, τελεία γιατί έτσι ε, ένα άτομο δεν ήθελε τέλος πάντων να κυοφορήσει αλλά είναι σύνηθες να το καταχωρούν ως διακοπή και για γιατρικούς λόγους. Αυτό μπορεί να αφορά είτε επιπλοκές για, για το κύμα, για το έμφριο, είτε για την ε, γυναίκα που κιοφορεί, για το άτομο που κυφορεί. Ε, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί αναδεικνύει τέλος πάντων ότι αυτό το πράγμα, η, η συγκάλυψη με έναν τρόπο και η διατήρηση... Ε, του κρυφού και του μη δημόσια και ανοιχτά υπομένου ε, περνάει τέλο πάντων και αποτυπώνεται και στους ε, ιατρικούς ε, θεσμούς. Νομίζω αυτό ήταν το ένα σημείο. Ε... Και το δεύτερο είναι κάπως το ζήτημα το οποίο ξεκινάει από αυτό το πρώτο σημείο σχέση με το στίγμα και το πώς υποτιμάται η προσωπική επιλογή της γυναίκας και ότι αυτό το πράγμα κάπως έχει προεκτάσεις σε ευρύτερα ζητήματα δηλαδή ότι εν τέλει πολύ συχνά η έκτρωση συνδέεται με τη μητρότητα ταυτόχρονα όμως ε, μπορούν ε, οι συζητήσεις αυτές να είναι και ανεξάρτητες με έναν ε, κεντρικό άξονα την, ε, το ζήτημα της επιλογής ότι μία γυναίκα, ένα άτομο με μήτρα μπορεί να επιλέξει ε, σε μία συνθήκη να κάνει ή να μην κάνει παιδιά για τους χύψη προσωπικούς ε, λόγους. Ε, ε, ε, ναι, ξέχασα, τι θέλω να πω Μπορώ να συμπληρώσω ίσως Ότι τέλος πάντων είναι ταυτόχρονα και δύο διαφορετικές συζητήσει. Πολλές φορές ρε παιδί μου ε, Υπονοείται ή αφήνεται να εννοηθεί με έναν τρόπο Ότι εφόσον ε, μιλάμε ανοιχτά για τις εκτρώσεις ξέρω εγώ Και ε, δεν θέλουμε να, να κάνουμε παιδιά Είτε ότι αυτό, πώς να το πω ότι είμαστε ενάντια στην ε, μητρότητα. Έχει προκύψει αυτό ε, ας πούμε ε, και έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Εγώ και προσωπικά αλλά νομίζω και συλλογικά ε, νομίζω ότι το, το ίδιο σώμα ας πούμε, θα μπορούσε να συζητά πολιτικά και να συλλογικοποιηθεί. Ε, γύρω από και το, το ζήτημα της γονεϊκότητας ας πούμε αυτό συνδέεται και με την κουβέντα που κάναμε στην αρχή για τις ε, παροχές για τους περιορισμούς κτλ ακόμη και για το ταξικό προφανώς σε συγκεκριμένες συνθήκες υποτίμησης ε, ε, μπορεί ένα άτομο ή κάποιο άτομο το πάντων να μην θέλουν για αυτούς τους λόγους να αναλάβουν ε, να κάνουν ένα παιδί ε, αυτό όμως είναι μια διαφορετική κουβέντα από την ίδια την έκτρωση στην οποία κεντράρουμε κάπως στην εκπομπή και ότι από εκεί θα μπορούσε να ξεκινάει ένας άλλο είδος αγώνας που θα ήταν η διεκδίκηση ε, συγκεκριμένων παροχών που να βοηθάνε την γονεϊκότητα από τους δημόσιους παιδικούς σταθμούς μέχρι όντως τις πληρωμένες άδειες μητρότητας κτλ. Και, και όχι μόνο μητρότητας, αυτό φυσικά μπορεί να συμπεριλαμβάνει όλους τους γονείς. Ε, ή ακόμη ε, μπορείς να αναδείξεις και το πώς εν τέλει ε, σήμερα όλο και περισσότερο άνθρωποι επιλέγουν να κάνουν παιδιά όχι μέσα σε ένα στενό όριο μιας πυρηνική οικογένειας αλλά να επιχειρήσουν να χτίσουν ε, άλλες εναλλακτικές μορφές οικογένειας εισαγωγικά ε, Βάζοντας, δημιουργώντας project μωρό Μεγαλώνοντας ένα παιδί με φίλους Συντρόφους κτλ Ή ακόμη και μορφές οικογένειες Που δεν δομούνται από μία Ετεροκανονική μορφή πυρηνικής οικογένειας Αυτά Οκ, okay, πολύ ωραία ε... Κρίσιμες σε αυτέ, αυτά τα πράγματάκια που ε, είπατε τώρα σε συνδυασμό με τα προηγούμενα όντως ε, ε, τώρα που τα άκουσα, λείπανε. Ε, τώρα περνώντας προς το τέλος ε, ε, ε, ε, ε, είχα κάποιες, έτοιμα, κάποιες ερωτήσεις και νομίζω ότι μου είπατε ότι α τι πούμε και ας ε, συνθέσουμε πάνω σε αυτές. Οι ερωτήσεις ήταν ποια αγώνε πιστεύετε ότι είναι αναγκαίο να αναδείξουμε και για ποιους λόγους και το σημαντικό είναι αν υπάρχει ανάγκη για το πέρασμα από τα απλά συνθήματα έτσι, ε, σε προτάσεις ε, και με τους όρους που τα θέλουμε αυτά και αν ουσιαστικά η απόρια αυτό είναι η αλληλοβοήθεια ε, νομίζω ότι αυτό θέλαμε να επικεντρωθούμε, έτσι δεν είναι؟ <laughs> ε, ωραία, ναι. Κάπως είχαμε την πρόθεση τέλος πάντων να κλείσουμε αυτή την κουβέντα... γινόντας ε, στην αλληλεγγύη, στου αγώνες, ε, κάπως να κεντράρουμε εκεί. Ε, εμένα γενικά μου αρέσουν τα συνθήματα. <laughs> ε, νομίζω ότι πολλές φορές καταφέρνουν να να συμπυκνώσουν ας πούμε και να απευθυνθούν με έναν πολύ ε, συμπυκνωμένο τρόπο ε, και άμεσο ε, και έναν απόσταγμα τέλος πάντων ε, γενικότερων περιεχομένων πάντων που έχουν ρίσματα μέσα στην κοινωνία. Ε, δεν θεωρώ βέβαια ότι το διήμερο που κάναμε για τις εκτρώσεις, το στήσιμο της δομής του ταμείου και τα λοιπά, Ότι με έναν τρόπο ε, εγκλείονται σε τέτοια στενά πλαίσια με όρους τσιτάτου Θεωρώ ότι αντίθετα ε, δημιουργούν μια... Δεν τη δημιουργούν, δρασικά ίσως και αυτό έχει νόημα να υποθεί Ότι υπάρχει μια παράδοση μέσα στα κινήματα ε, αλληλεγγύης αγώνων και διεκδικήσεων που βελτιώνουν ε, τις ζωές μας. Ε, και αυτό το νήμα και αυτή την παράδοση ουσιαστικά ε, θέλει να πιάσει και το ταμείο ε, σε μια συνθήκη που η μικιοποίηση, ας πούμε, και η φιλανθρωποίηση, αν μπορούμε να πούμε, τις αλληλεγγύης, έχει περάσει, έχει ξεπεράσει μάλλον και... Ε, έχει κάνει τις υλογικές ε, δομές και πρακτικές κάπως να έχουν, ε, ε, ποια είναι η λέξη, να έχουν υποχωρήσει. Mm. Ε, οπότε κόντρα σε αυτό, το ταμείο και όλες οι άλλες αντίστοιχες δομές, γιατί το ταμείο το δικό μας δεν είναι και η μοναδική δομή, ε, είναι ένας υλικός τρόπος και όσο επιχείρει να πολιτικοποιήσει τα, τα βιώματα και τις εμπειρίες με έναν τρόπο είναι και, ε, πώς το πω, δημιουργεί περιεχόμενα ε, και πρακτικές που ξεπερνάνε κατά πολύ το τσιτάτο, ας πούμε, και το, το σύνθημα. Αν θέλουμε να είμαστε πολύ αισιόδοξε, μπορούμε να πούμε ότι αλλάζουν όλας και βελτιώνουν τις ζωές μας. Και ένα ακόμη που θα σε είναι κάπως το ότι όλη αυτή η διαδικασία και η προσπάθεια να αναδείξουμε ζητήματα που αφορούν την κοινωνική αναπαραγωγή δείχνει το πόσο σημαντικό είναι να σπάσουμε τα ταμπού που περιβάλλουν το ζήτημα της έκτρωσης, ζητήματα προσωπικά και ζητήματα κοινωνικής αναπαραγωγής και το πόσο σημαντικό είναι να τα φέρεις στο φέρεις προσκήνιο πράγματα τα οποία συνήθως γίνονται αντιληπτά ω προσωπικά και ιδιωτικά και να τα αναδείξεις ως πεδία διεκδίκησης. Ε, και αυτό το πράγμα μπορεί να συνδέει σημαντικούς καθημερινούς αγώνες που μπορεί να αφορούν ζητήματα έκτρωσης, κοινωνικής αναπαραγωγής ε, πρόσβασης στην ε, υγεία ε, και να ε, είναι ένας τρόπος που να γεφυρώνει στον πολιτικό με το προσωπικό ε, ε. Όχι, Πολύ ωραία ε... Νομίζω ότι τουλάχιστον εγώ από όλα αυτά που, όχι τα πάρα πολλά, που είχα σημειώσει τουλάχιστον για να ε, ακούσω, για να μάθω σήμερα και για τη θέση της συλλογικότητας αλλά και για άλλα ζητήματα τα οποία δεν είχα κάνει τι συνδέσει ή δεν ήξερα πόσα λειτουργεί μια συλλογικότητα πάνω σε τέτοια ζητήματα, ε, μου τα καλύψατε να ξαναπούμε πού σας βρίσκει ο κόσμος και το site, ώστε πού μπορεί να βρει τις εισηγήσεις και τις υπόλοιπες ε, εκδηλώσεις ε, και όλα αυτά που τρέχει. Ε, ναι, λοιπόν, ε, η συνέλευσή μας πραγματοποιείται πέμπτες ε, στις 8.30-8.30 8 στο στέκιανο κάτω πατησίων, ε, στα πατήσια, ε, και μπορείτε να βρείτε περισσότερα πράγματα, κείμενα, υλικό ε, για τη συνέλευση στο blog μας που είναι retroverse.spblogs.net Τέλεια. Ε, νομίζω ότι τα είπαμε τα περισσότερα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι τώρα στο τέλος που είμαστε πιο χαλαρά. Κάποιο τσιτάτο. Έτσι κάτι έτσι κάποιο σύνδημα που σας άρεσε. Γιατί το σύνθημα εγώ δεν εσυμφωνά απόλυτα ε, ότι σίγουρα να σύνθημα σε ένα τοίχο σε βάζει σε μια διαδικασία σκέψης. Είναι το πρώτο πράγμα το οποίο σε, σε βάζει όντω σε μια διαδικασία. Βλέπεις όχι oh, αυτό. Έτσι ε, και πάντα από προσωπικές εμπειρίες ότι... Και εμείς σαν παιδιά κάποια στιγμή στο γυμνάσιο στο Λύκειο Είδαμε ένα σύνθημα και πάμε «Τι είπε ο άνθρωπος χρυό, πώς το σκέφτηκε αυτό, πώς το έγραψε» ε, Και μετά εξελιχθήκαμε και έγινε μεγαλύτερη ανάλυση πάνω σε αυτή τη σκέψη Αλλά πάντα το τσιτάτο, έχετε κάποιο τσιτάτο για σήμερα? Ε, η αλήθεια είναι καλούμε... ότι δεν το συζητήσαμε ε, αυτό ναι. <laughs> Κάτι να καλέσουμε τον κόσμο να γράψει στου τοίχου. θα ήταν πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει ότι δεν γινάμε τέλος πάντων για τα ελληνικά στρατά και κάνουμε εκτρώσει από τα 17. Καλό. Καλούμε λοιπόν κάποιον Ακροατή, κάποια ακροάτρια, κάποιο Ακροατό σήμερα να βγει και να το κάνει ένα σύνδημα στο Δημαρχείο τη Γειτονιά του. Ε, και να ξεκινήσει εκεί ένας κύκλος πραγμάτων, κάποιος να το δει, να το σκεφτεί και να μπει στη διαδικασία. Ίσως το, αυτό που θα μπορούσαμε να βάλουμε έτσι καταλεκτικό καταληκτικό, ότι για μας είναι σημαντικό το να προσπαθούμε να δημιουργούμε κοινότητες αγώνα, αλλά και φροντίδας που να υπερβαίνουν με έναν τρόπο την οικονομική ενίσχυση και να, να προσπαθούν να καλλιεργούν σχέσεις αλληλεγγύης, Μεταξύ μας ε, Ίσως ένα, θα ήταν Ένα θετικό μήνυμα Για το τέλος Ωραία Ευχαριστούμε πολύ, πολύ. <laughs> Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση <laughs> Εγώ ευχαριστώ για τη συμμετοχή Για την ανταπόκριση και για τη σημερινή εκπομπή ε, Η εκπομπή μας Θα ακουστεί καλύτερα χωραφημένη ε, Εκεί που ανεβαίνει Στο Mixcloud του Radio Reboot Στο archive.org Και στον συντροφικό Server του 13:31 AM Σε λίγη ώρα ακολουθεί η εκπομπη Sci-Vibes ε, Ευχαριστούμε και τη συλλογικότητα και εσάς ε, ως ατομικότητες που ήρθατε εδώ να μιλήσετε για το ζήτημα ε, Αυτά, καλή συνέχεια σε ό,τι αν κάνετε Άλλο κακό είναι να μας βρει αδέλφια <laughs> Πάμε να κλείσουμε Γεια σας